Ήθελα να πω ότι. Καλημέρα, καταρχά. Καλημέρα, γιατί το αφήνουμε για το τέλο αυτό, είναι στενάχρονο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Κουφοντίνας, εγώ δεν τον θεωρώ αγωνιστή. Αυτό όμω δεν έχει καμία σημασία, γιατί από τη στιγμή που ο νόμος λέει ότι πρέπει να πάει στον κοριδαλό, να τηρείται ο νόμος. Ψηφίσανε ένα νόμο φωτογραφικό και είναι λάθο. Αυτά έχω να πω. Μέσαι. να σε καλά. Ευχαριστώ που τα είπε. Εντάξει, είπα τη γνώμη μου. Καλά έκανε. Κα... Καθένα έχει τη τι... γνώμη είναι, είπαμε, σαν τι κολατρεπίδε. Εκαλά δεν είπα και τίποτα. Ο... <laughs> ότι δεν είπε και τίποτα α, το ξέρουμε. <laughs> Δεν χρειάζεται να μα το πει, βεβαίω. Λοιπόν, ευχαριστούμε ε, πολύ προσθέσατε στο δημόσιο διάλογο πολλά. Στο δημόσιο παράλογο. Αυτό. Αυτό είναι δημόσιο παράλογο. Να το, δεν απαντάει. Έγινε. Ε, συμφωνώ. Άντε. Έλα, για. Θα σε πάρω πάλι για αφιέρωση, Άντε, για. Τι καλά. Άρα που στέλνει τώρα ένα σοκολατάκι μου αλλά θέλω να σου πω να μπει σε αυτόν τον κύριο που λέει ότι θα τελειώσουν αυτά Αυτά δεν θα τελειώσουν, θα έρθουν χειρότερα! Αχα! Και να ετοιμάζονται! Έχει να πέσει γέλιο! Θα γελάσει και η παρδαλή αρκούδα! Υπάρχει παρδαλή <σοκολετάκι> αρκούδα, και δεν ήτανε! Ε, αυτό εγώ γιατί το έκανα αρκούδα! Α, δεν μου αρέσουν αυτά! Θα φάω το σοκολατάκι μου! Φ Γεια σου. Γεια σου. Ε, σήμερα το πρωί βγήκε ο Παλάσκας και είπε για ιδιώνυμο σε όσου κάνουν ζημιά στου αστυνομικού κτλ. Πρόσεξε τώρα. Αύριο θα βγει ο Χ Μαυροειδάκο και θα πει ότι όσοι ακούνε Αντάρτικα ή όσοι ξεσηκώνουν τον κόσμο με λαϊκά τραγούδια, Καζατζίρι και Θεοδωράκι, θα έχουν ιδιώνυμο και θα πηγαίνουν φυλακοί. Εάντε μακάρι, επιτέλου πια. Ακάθε και πούει ο καθένα ό,τι θέλει. <Ρε> Ανεξέλεγκτα. Να σου δώσω μια ανασπάση, αχβρε <Ρε> Να και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία Άλληνε. μια. Νια ωραία κοινοβουλευτική νομπουλευτική Καλημέρα. Ναι. Yeah. Έλα τράγε σε πια σαμαλά. Παρά... Δεν το βρήκε για, για το σαρακατσάνι και θα χαμηθούμε. Τέλο πάντων, θυμάσαι που μα είχε ζήσει. Μισό λεπτό, κύριε Παρενόχληση, καταγγέλλω, παίρνω κούγια. Ο προκτό μου δεν έχει σιλικόνη, μπά τη γουρούνια, δολοφόνη. Να πάρει ό,τι θέλει. Καταγγέλλω, καταγγέλλω, παίρνω κοντό, γνωστό ποινικολόγο. Εγώ έχω μια προσωπική και νομική αξιοπρέπεια, η οποία επιβεβαιώνεται στον χρόνο. Και σα ολέφθεω. Η άλλη βατήδου δεν είχε μαλάκα, θα είχαμε ησυχάσει από ένα κάμπιμα. Λιγότερο. Μιλάτε, ένα δε, δε, δε, ε, όχι. Διαφωνώ, διαχωρίζω τη θέση μου. Σα εγκαλώ στην τάξη. Λοιπόν, για, τη, για το δόκτωρ Πιούτσα, μα είχε πει: Είναι γνωστό. Πόσο μπροστά είσαι, Γραφείο Υπουργού Παιδεία. Καλημέρα σα, Δημήτρη Βενιέρη λέγομαι. Μάλιστα. Τηλεφωνώ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Κερατσινίου. Τηλεφωνώ δημοτικό σχολείο Κερατσινίου. Ανοίγουμε την ιστορία και είχε μέσα οι κολλασμένε καλόγριε το ένα. Κατάλαβα. Μονή Καπέλο, δόκτωρ Πιούτσα. Τι να κάνουμε. Για το Λομπάμα δεν μα είπε που βγήκε το 20. Δεν τα είπα γιατί δεν συμβαίνανε αυτά. Ναι, ναι, ενώ για τον Πολιώβλο μα έλεγε στο 11. Ήταν αλλιώ τα πράγματα τότε. Μπράβο, όταν σου λέω εγώ να παραχαλήσω, έχω άδικο. Όχι, εγώ σου ακούω πιστά. Κραβάω, γάμια μου, είμαι μη ανησυχή. Ελά, κουνούμαλε. Κουμουνι, κουμούνια, όλα Λοιπόν, να σου πω κάτι. Κατο κο... Έλληνε, κολόφαρα του κερατά, γα***, τη δεξιά. Ταιριάζει, κάνει και ρήμα. Κάνει ρήμα, ωραίος. Τι εννοεί, πού, πού θα ήταν όλοι αυτοί αν δεν ήταν στη δεξιά. <laughs> ε, σωστό κι αυτό. Ταιριάζει με την αισθητική της δεξιάς για αρχή όλο αυτό. Και με τα μυαλά τα Ναι, δώσουμε κάτι. Ο Γεωργιάδη που έπαιρνε τα τεχνάκια αυτό στην Ρωσία, αυτό τι ήταν βουλευτή, τι ήταν. Και βουλευτή έχει γίνει. Και βουλευτή. Γεωργιάδη κι αυτό. Μήπω να ψάξουμε και τον Άδονη, μήπω ψώνει ναι, σε κάποια κι ο Άδονη. Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. νομίζω. Άδονη το πολύ να κουμπιέται με τίποτα ανανοχηλέκα μόνο του. <ΣΣΣ> σε φιλό αποστολή. Σε Έλα, για. Έλα Αποστόλη, Έλα. τι κάνεις καλά εσύ Καλά είσαι. εγώ θα πιστεύω, να σε ρωτήσω κάτι με Τι θες ε, ε, Η Χρυσή Αυγή, για ποιο λόγο πήκε η δεν μπορώ να καταλάβω Μάλιστα, Όντω. Εντάξει, 68 άτομα πήκαν φυλακή, τώρα ειλικρινά 68 άτομα Θες τώρα, να το συζητήσουμε αυτό. τώρα ε, Αν γίνεται σε παρακαλώ γιατί η άποψη Δεν γίνεται προσπάθηση. μωρέ, δεν ξέρω, ξε... μου φαίνεσαι λίγο μαλά Ε, γιατί κύριε Αποστολή είμαι Μαλακία. 60... Όλο μου φαίνεται, δεν είπα ότι είστε, είπα ότι μου φαίνεστε. Δεν μπορώ να το συζητήσω τώρα. Δηλαδή, πραγματικά το θεωρώ σπατάλι χρόνου, ενέργεια. Πώ να σου το πω. Τ, τ, τόσο πολύ, Ε, τόσο ε, πολύ. Μα... Δεν, δεν έχω την ίδια αντοχή σου στη Μαλακία πια. Απο... Μεγαλώνω κι εγώ, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Κολοκοτρώνης Παπαδόπουλο με χαρολιάκι. Να τι. Ε, 3, ε 3, θα, 3, τα 3, 3, θα τα θυμόμαστε. Θα τα όταν. 3, τα παιδιά μα θα τα μάθουν. Και, Όλοι 3, μεγάλοι Και Οι μαλάκε όχι. Οι μαλάκες όχι. Εκεί ήταν το πρόγραμμα τη κοινωνία. Θα το μάθουν και αυτό τα παιδιά μα. Πιστεύω ψήφο στον Καθηδιάρη. Ψήφο. Είναι οι μόνοι που αγαπήσαν την Ελλάδα. Πραγματικά οι μόνοι που και δεν αγαπήσαν. Κρίμα. Πιστεύω. Κρίμα που δεν αναγνωρίστηκε αυτό. Κρίμα. Το ξέρω. Το ξέρω φίλε Αποστόλου. Το, το ξέρω. Το ξέρω. Γιατί δυσκόμαστε. ο γνωστόν τη μεγαλύτερη αγάπη την έχει όποιο την εμπορεύεται καλύτερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε. Όλα καλά. Κάνω εστιατό. πάρα πολύ. Ε? Τη Εσπέρα? Ναι. Χαίρετε τη Εσπέρα? Αυτή η πρόεδρο τη Δημοκρατία, που ήταν και ανώτατη δικαστική λειτουργό, δεν μπορεί να παρέμβει όσο οφείλει να κάνει κάτι για να μην χαθεί μια ζωή. Μάλλον όχι, από ό,τι καταλαβαίνω. Είτε α διαλέγει πώ θα μείνει το όνομά της στην ιστορία. Ο καθένα επιλογέ είναι αυτέ. Ωραία, γιατί κάποιοι λένε. Ο παππούλια ήταν... έμεινε στην ιστορία ως η αχτύπητη υπογραφή των μνημονίων. Π.χ. Σωστό. Ο πάκη ω αγαλματάκι ακούνητο. Τσικό του Τσίπρα. Και αυτή ακολουθεί. Η Υπουργό τη Δολοφονία Γρηγορόπουλου. Είτε Ο καθένα και... διαλέγει πώ θα μείνει. Και θεατή στο ξύλο του κασβιάρι. Ναι. Έτσι uh -huh. θα τη πω εμεί τώρα πώ θα μείνει στην ιστορία. Αυτή θα διαλέξει. Δικό της θέμα είναι. Να σου πω λίγο. Το βασικότερο πάντω σε όλη αυτή την υπόθεση είναι. Δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί. Να πεθάνουμε όλοι από κορονοϊό. Γιατί είναι το μόνο ΣΥΚ να πεθάνει τον τελευταίο και ένα χρόνο. Εννοείται τι θα πεθάνουμε. Σε δεν πεισάει τίποτα, βλάχε. Από τίποτα, ξεκάρφο το άσχετο. Όχι, όχι, όχι. όχι, Θα πεθάνουμε από κορονοϊό και δεν θα έχουμε προλάβει να πατήσουμε τα ιεράτσι μέτα τη Ακροπόλεω. Αυτό. το με σκάει και εμένα. Και το το τουρισμό, οι Κινέζοι που θα <laughs> Πάνε και αυτοί, σπάντων, δεν πειράζει. Σπαράζεις μέσα σου. Σπαράζω μέσα μου! Όχι Αντρο... τίποτα άλλο, μην, μην, μην γίνει καμιά στραβή. Μην <σκυρίζει> γίνει <σκυρίζει> καμιά... <σκυρίζει> και φύγει <σκυρίζει> καμιά με δόνει και δεν τα εγγενιάσει Αυτό. Ναι, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Ήταν απλώ να είχα πάρει και χθε τηλέφωνο να ενημερώσουμε του συναδέλφου του, δημοσιογράφους δημοσιογράφου που έχετε, για κάτι το οποίο ενδιαφέρει όλου μα. Δεν ξέρω αν ε, ε, είχα, είχε, το έχετε παρατηρήσει χθε. Από χθε το παρατήρησα. Ναι. Τα δύο συνδρομητικά αρχίσαν να μεταδίδουνε. Θυμάστε πρωτριο, στο για την του τουρκικού Σύριου Αλιαντινάρο στην Είναι το έσχο, εαρκεί θα το μεταδεί. Να πα πα παρεμβάσει έχουμε, Είναι από την πρεσβεία, εγώ πιστεύω. Οδηγία! Έσχο! Να, να δείχνει λοιπόν τον σου, ποιο ήταν ο εγώ. Ο... να μα κάνει όλου του Τούρκου. Θέλει να μα μπροστά. Και προσθέξτε το χειρότερο. Η άμυνα λέει ήταν μόνο από τον γεν... Γενουάτη τον Ιουσνιάννη. Πράγματι ήταν αυτό. Αλλά αυτό δείχνει πω μόνο αυτό ήταν ο οροϊκό που αντιστάθηκε. Για μια στιγμή δεν θέλει ούτε Βυζαντινού ούτε Έλληνε δουλεύουν. Παρ' όλα αυτά το βλέπετε, το αυτό καταλαβαίνω. Και, για μια στιγμή δείχνει τέσσερα άτομα σε μια σκοτεινό, σαν τέτοιο που ήταν, φοβισμένα, να λένε στον Κωνσταντίνο να φύγει, ξέρω εγώ και τα δύο. Α, Κωνσταντίνο που φύγε, φύγε, φύγε, φύγε, φύγε, έτσι λέγανε. Και ακόμα είναι το πρώτο επεισόδιο του Σύριαλ. Και τα δύο. Ε, ε καλά, θα με πάρετε στο τέλο τη ζώνη, θα το δείτε όλο από ό,τι κατάλαβα. Το δείτε. Θέλω να δω. Μου ανέβηκα υπογλώστοι ό Μα είναι δυνατόν και τώρα και ενώ θα εορτάσουμε και τα 200 χρόνια, δεν είναι. Θα γλειτώσουμε και καμία σύνταξη. Κατάλαβα. Το νερό πράγμα. Δεν μπορώ να φανταστείτε. Μπορώ. Και... Έχουν φαντασία. Καλή τώρα τι να κάνω. Το διασάτ, ιστορή και των δύο ε, συνδρομητικών κανάλιων. Τους πληρώνουμε κιόλας. Ναι. Κατάλαβα. Να είστε καλά. Χάρη κάποια για την επικοινωνία. Θα Με και εγώ παρακαλώ. Το άλλο που θέλω να σου πω, και πιστεύω εντάξει στην αντικειμενικότητά σα και ότι δεν κολλάτε οπαδικά, με αυτό που έγινε στη Ραφίνα, το εμαχθέ με τον Δημαρχό Ραφίνα. Μύρικα. Για το, για το πρόστιμο, για το πανό. Ναι, πρόστιμο σε πανόρεμα σε οπαδού, γιατί ήταν υπέρ του κουφοντίνα. Δηλαδή, πόσο πιο γελίο μπορεί να γίνει κάποιο, πόσο πιο γλύφτη. Ο οποίο Δημαρχό Ραφίνα τον βγάλανε σε φωτογραφία να, σι... να είναι αγκαλίτητα με τον Μιχαλολιάκο, το ξέρει. Α... Αλλά αυτό τι πάει να πει τώρα, ποιον παίρνει αγκαλιά δεν σημαίνει και κάτι. Ναι, ναι, ναι, και τον πείραξε κατά τα άλλα το πανό. Μπορεί να ήταν ερωτικό να μην. Υπήρχε ιδεολογικό, τι θα κρίνουμε τώρα. Τι σεξουαλικές προτιμήσει του καθενό, ο άλλο και αυτόνομα με παιδάκια. Αυτό με φασίστε. Τι να κάνουμε. Το άλλο το θέμα με τα εμβόλια στη Θεσσαλονίκη που ε, εμβολιάστηκαν οι παρατρεχάμενοι εκεί του Δήμου. Ναι, ήταν συμπτοματικό γεγονό. Ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Ναι. Δεν συμβαίνει αυτό, ειδικά στον χώρο τη Νέα Δημοκρατία, όπω έχουμε δει. Ε, και τέλο πάντων είναι και το σωστό. Αν δεν σώσουμε του άριστου, τότε ποιου. Ωραία. Ε, αυτοί οι άριστοι που εμβολιάστηκαν, μεταξύ των οποίων είναι και οι αντιδήμαρχοι παιδεία του Δήμου Θεσσαλονίκη. Να, Ως με την παιδεία μα, είμαστε. Αυτή που εμβολιάστηκε η αντιδήμαρχο παίρνοντα τη σειρά από ανάπηρα παιδιά ήταν αυτή που ω διευθύντρια σχολείου απαγόρευσε στη δασκάλα τη μουσική να διδάξει το τραγούδι και μάλλον. Ναι, ναι, πού είναι το κακό. Αριστεία, αριστεία. Θα μάθουν τα παιδιά μα τώρα, έλασε παρακαλώ. Τι θα γίνουμε, Ισλαμιστέ, πού είμαστε Ισλαμιστές. πια. Και πολύ ναι. καλά έκανε. Άριστη σε όλα αυτά. Και τέλο πάντων, πάντων, πάντων, εάν καταλαβαίνει να τέχνη, δεν θα ήταν και αυτοί που είναι. Ε, ναι, γιατί το δικαιολογεί. Εκτασσόμαστε υπέρ τη αριστεία, επιτέλου, πράγματι. Που θα πάει αυτό, σε εμφύλιο θα καταλήξουμε. Έτσι ακριβώς. Μπράβο, Μπράβο, Μπράβο. στην Αριστεία, εκεί θέλω να καταλήξω. Έλα ρε Απιστόλου, τι κάνεις. Έλα καλά εσύ. Τέλος Ιανουαρίου είχε πάρει ένας κατόγερος εκεί πέρα τηλέφωνα και έβριζε για το πανεπιστήμιο για τα παιδιά που έλεγε γα*** και ξύλο στα παιδιά. Ναι, εντέκαμε λέξεις. Εμένα από τα πανεπιστήμια έχουν κάνει δεν έχουν κάνει το δικό τους. Καλά τους έκανε. Γα*** και ξ Μήπω αυτό ήταν ο Πρίτανη που έγιναν τα σκηνικά τη Δευτέρα. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι κι εγώ καμιά φορά με αυτό το που Το αποκλείεις, θα... δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείω καθόλου. Mm. Λοιπόν, προ όλου, ξυπνήστε γιατί όταν θα μπουν οι μπάτια στα πανεπιστήμια θα μετράμε φέρετρα με τα παιδιά μα. Τα έχουμε δει, τα βλέπουμε τι πορείε καθημερινά. Δύναμη σε όλα τα παιδιά μαζί του κάθε μέρα έξω, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Σκατά όλους όλου αυτού που κάθονται και υπερασπίζονται το κάθε βλάκα υπουργό τέτοιων κυβερνήσεων. Τώρα, δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω, ρε Αποστολή. Έχει γραμμική η ψυχολογία μα. Δεν περνάει Λε. από το μυαλό σου ότι αυτό είναι στόχο. Αχ, Αποστολή. Δεν, μπο δεν μπορούμε να κοιμηθούμε τα βράδια, Αποστολή. Δεν φτάσαμε τα 40 και θα αρχίσουμε τα ψυχοφάρμακα, ρε. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε τα βράδια μα, α που βλέπουμε. Mm. Αρκεί και η ζωή. Όλοι, όλοι οι δρόμοι, όλου του δρόμου. Γονεί, Γέρι, πε περνούσε χθε πήγαμε στην πορεία και μα χειροκροτούσαν οι Γέρι από τα παγκάκια στην Αριστοτέλη. Και σας... εσά. Το πιστεύω ότι. Πάλι καλά, καλά. εσεί τα ακούσατε πιο εύκολα. Του γιατρούσα το παγκάκ Κόνια. Δεν πειράζει, μετά ενώθηκαν και οι γιατροί μαζί μα. Μα σε αυτόν τον τόπο χειροκροτάνε εσά τα ναρχουκουμούνια, τα φετιταριά, τα τσογλάνια. <laughs> Του από τα μακκόμια και του μπάτσου όταν περνά του χρυσοκοίδη. Συγνώμη του μπάτσου δεν του χειροκροτήσανε μόνο εσά. Όχι. ρε Καλού αυτό. Χειροκροτήσανε. Άλλο αυτό. Δεν του χυροκροτήσαν, χρυσοκοίσει λέει του χειροκροτάνε. Περνούν αστυνομική και χειροκροτάει ο κόσμο. Αυτή οι χειροκροτάνε, αγάπη μα γιατί έχουν άλλα πράγματα. Στον ότι σου αλλάσει τώρα του περάσει. Δεν θα αυξήσουμε κανένα να παίρνει τα παιδιά μα. να το πάρουν χαμπάρι αυτό όλα τα κομμάτια καιλά και τα κοπρέο και λουτρώνει το έτσι μα τόσα χρόνια. Μόρι τι έπιασε. Δεν μπορώ σου λέει, έχω ταρακτή, ψυχολογία μα πάνω κάτω, Λέει, ηρέμησε. Πόσο χρόνο είσαι. Είμαι στα 37 και είμαι το μαθηματικό. Τα βλέπω κάθε μέρα, τα ζω κάθε χρόνο. Ρε η Αποστολή, δεν αντέχω άλλο. Mm. Τα παιδιά, εσύ τα βλέπουν όλα μαύρα. Δεν, δεν μπορούν να βρουν ένα στόχο. Ρε η Αποστολή, δεν μπορούν να, να συντονιστούν. Τουλάχιστον εμεί, όταν ήμασταν 18, 19, 20, ζήσαμε κάτι. Ζήσαμε μια εφηβεία όμορφη. Αυτά τα παιδιά δεν ζουν τίποτα, Αποστολή. Ένα κενό βλέπει στα μάτια του, τίποτα άλλο. Τα λέω, δηλαδή, πίνω σηπομιά και κλαίγαμε από χαρά, Ρε. Σύ, και. Τις περισσότερες μέρες κλαίμε απολύπη Τώρα τι κάνουμε, περιμένουμε να περβώ πίνας νεκρό Τι γίναμε ρε, βλέπαμε την Τουρκία για τα group room Και κλαίγαμε όλοι μαζί Τι να φτάσει η αποστολή Να ξυπνήσει ο λαός επιτέλους να βγει στους δρόμους Αυτοί πρέπει να φύγουνε. Χθες πρέπει να φύγουνε. Χθες δεν έπρεπε να έρθουμε Λοιπόν, έλα να είσαι καλά